εκατόν ενα FM Στερεό. Τακ τακ τακ. Έκανα το σήμα εγώ γιατί ξέχασα να το βάλω Τι να κάνω άμα μπλέκω Άμα μπλέκω με τον καναλάρχη Με τακ τακ ε, Στον τοίχο με τον Γιάννη Λαζάρου Έκανα το σήμα Άντε εισαγωγή τώρα Τακ τακ Κυρίε μου και κύριοι, καλή σα ημέρα. Καλώ ήρθατε στο ράδιο άρτα. Τάκ τάκ. Λοιπόν, τάκ τάκ. Θα κάνουμε την επανάσταση του ανόητου πίσω από το Γιωργάκι, ούλυ. Κυρίε μου και κύριοι, καλή σα ημέρα. Καλώ ήρθατε στο ράδιο άρτα. Στους 101,5 ο Γιάννη Λαζάροι με τακούσατε και στο σήμα. Τάκ τάκ. Η γραφομηχανή είναι τάκ. Λοιπόν, και εσεις 2 2x81-4060. Για τα γνωστά, ξέρετε, να μας τα σύρετε εδώ να δούμε. το τραβάει ο οργανισμός μου, <Λιμά> πουλες, Καλημέρα, ο... Ράδιο Αετό Επίγειο Διεθνού, πώ το λένε, τι άλλο ε, Ελεύθερη ραδιοφωνία. Κοζάνη, καλημέρα στο κουτούκι του Γιαβρύ στα Σέρβια. Καλημέρα στην Πτολεμαϊδα, Γεια σου, Τάσο. Βγάζουν οι... τα φουγάρα εκεί. Καλημέρα. Νεμέα πρες, καλημέρα. Καλημέρα Νεμέα Πρες Διαβάζετε Νεμέα Πρες Τέλος Καλημέρα Πελομπόννησο Καλημέρα Κύπρος Γεια σου Art uh, FM Του Νίκου του Αμάραντου του ραδιόφωνο. Ιδιοκτησία του Ιδιοκτησία Τώρα που θα έρθει ο κομμουνισμός θα σου πω εγώ Ιδιοκτησία <laughs> σας, σας τα πήρε όλα ο καπιταλισμός <laughs> Κυρία μου και κυριέ μου και αγαπ... <laughs> α, Τρίζος παστική αριστερά <laughs> Όχι ρίζος παστική, τρίζος, παστική. Κυρία μου και κυριέ μου και αγαπημένο Μελινόπουλο Καλώς ήρθατε λοιπόν στην εκπομπή Μην κοιτάτε που ξεκίνησα έτσι Από χτες βράδυ κυρία μου και κυριέ μου Γι' αυτό σας παρακαλώ σήμερα βοηθήστε λίγο να βγει η εκπομπή Δεν... Α, ε, επειδή συγκινήθηκα πάρα πολύ Έτρεμα όλη νύχτα χθες Βγήκα και πήρα τους δρόμους σαν την τρελή του Σαγιόρ Λοιπόν... Α, από τη συγκίνηση Θα δω... Δεν έχω όρεξη να κάνω εκπομπή σήμερα Αλλά δεν ξέρω αν είναι το επαγγελματικό βίτσιο με σπρώξει Θα αναρωτιέστε βέβαια γιατί συγκινήθηκα τόσο πολύ Και γιατί είμαι ένα ράκο. Ένα ράκος Σαν τρίματα από μπακλαβά πεταμένα στο τεψί είμαι Ναι Γιατί όλα αυτά Διότι εσύ βέβαια Πού να πάρει χαμπάρι ρε εσύ είσαι χοντρόπετσος λοιπόν. Άκουσες τον πρόεδρο της δημοκρατίας τι είπε χθες. Τον άκουσες Σου συμπαραστάθηκε Εδώ και 5-6 χρόνια Κανένας άλλος Πολλές φορές είπε ο πρόεδρος, Η Τρόικα Δείχνει μια σκληρότητα Σαν να μην απευθύνεται σε ανθρώπους Αλλά σε βράχους Έτσι είπε ο πρόεδρος Όχι σε Αλλά σε βράχου. Εγώ βέβαια όταν τ' άκουσα τσίρνια, σκόθηκε τρίχα Και μετά καθόμουν και το σκεφτόμουν όλη νύχτα, γι' αυτό πήρα του δρόμου. Τέτοια σκληρότητα σε βράχους Δηλαδή, πόση σκληρότητα μπορεί να φερθεί σε ένα βράχο, α πούμε. Δεν είναι μεταφορικό αυτό που είπε, παιδιά. Εννοεί ε, τους του υπηκόου του. Ότι είναι τόσο, δηλαδή όσο καταλαβαίνει ο βράχος, τόσο καταλαβαίνουν και αυτοί. Όχι απ' τη σκληρώτη, ότι είναι τόσο, τόσο, τόσο όχι τόσο σκληρώτη, έχουν τόσο μυαλό δηλαδή. Έτσι το κατάλαβα εγώ. Με λίγα λόγια ας πούμε, δεν με είπε μαλάκα, εμένα, όχι εσένα. μεγάλε τώρα σε παρακαλώ πολύ δηλαδή, εσένα, σένα τώρα να σε πει τον απόγονα. Εσύ σου <Ρε> Λοιπόν, <Ρε> με... η Τρόικα σκληρά ρε. Σαν να είσαι βράχος Εσύ σε βράχος Bronze. Στην αντοχή Avaz환. Στο μυαλό Να ένα βράχο. Κουρίστε Στορνάρι λέει αισθάνομαι Που κάθομαι και τα ακούω όλα αυτά Έχουμε τη σκληρότητα του βράχου Την εξυπνάδα ενός... Μια, όχι μια πέτρα. Ενό ντουβάρι είναι χτισμένο. Ενό αγκονάριου. Ξέρει, θα πει να νιώθει αγκονάρι, ρε, μεγάλε! Τι κουβέντα είναι αυτή που πέταξε ο, ο, ο, ο, ο πρόεδρο. Αφού μου ήρθε ρε, παιδιά, να το κόψω με τα ποδάρια από εδώ και να πάω στο, στο προεδρικό μέγαρο. Να πέσω απόξω στα γόνατα. Πώ πάνε στην Παναγία, στην Τίνο. Στα γόνα, να πέσω να πάω να του φυλήσουν τα ποδάρια. Φαντάζομαι, τάπλη είναι χτε. Λοιπόν, μου λε, μεγάλε, τότια συγκίνηση ένιωσα. Ρε τι είπε ο άνθρωπος καταλαβαίνεις Βάλτε λίγο στο μυαλό σου Πάντα τα πήρα παραμάζομαι εδώ ακουστικά όλα Τε, Τελείωσε Δεν μπορώ να συνέρθω δεν μπορώ να κάνω εκπομπή βοηθήστε με <μήν> Πείτε μου τα δικά σας Πείτε μου τα δικά σας ρε <μήν> Κώστας Γιώνης, Κοζάνι <μήν> Δεν συγκινήθηκες Έτσι που λες μεγάλε, μέσα στις νύχτας της σιγαλιά, στο πάρω ποιητικά τώρα, που τα, πυλιά, τα πουλιά ήτανε κουρνιασμένα στις φωλιέ τους και άλλα που δεν είχαν φωλιέ ήταν κουρνιασμένα στα γυμνά κλαριά των δέντρων και πούντιαζαν, στο πήρα ποιητικά σου λέω. Εμένα τι μου ήρθε στο μυαλό. Το ποιηματάκι, ξέρετε ξύλο είχα φάει αυτό το ποιηματάκι να το μάθω. Μάρια σε βράχε να διαβώ. Το κύμα ντριωμένο Μιλάμε έφαγα τη σφαλιάρα της ζωής μου Να το μάθω αυτό το ποίημα Και τελικά εκεί έχω μείνει Στο Μέρια σε βράχη να διαβώ Το κύμα ντριωμένο Παρακάτω δεν ξέρω Κάτσε περίμενα να το βρω Για να το απαγγείλω Περίμενε περίμενε Περίμενε περίμενε, Μουσική περίμενε. να το βρω Μουσική Λοιπόν Λοιπόν Λοιπόν, ο βράχος και το κύμα Ο βράχος και το κύμα Μέρια σε βράχε να διαβώ Το κύμα ντριωμένο Λέγει στην πέτρα του γυαλού Θολόμελα Εγώ είμαι θολόμελα νιασμένο Μέρια σε μέσα στα στήθη μου Που σαν νεκρά και κρύα Μαύρος γοριά σε Και μαύρη τρικυμία Αφού δεν έχω γιάρματα Κούφια βουή για ντάρα. Έχω ποτάμι αίματα με θέργεψη κατάρα η κατάρα του κόσμου που βαρέθηκε Του κόσμου που τώρα! Βράχε Θα πέσει Έφτασεν η φοβερή σου ώρα <Τι> Δηλαδή τώρα με συγχωρείς Με απειλή τώρα ως βράχο <Τι> Αφού με είπε βράχο ο πρόεδρος Κάτσε περίμενε <Τι> Όταν ερχόμουν σιγά Α το κύμα Κάνει την πουστιά το κύμα <Τι> Τώρα κατάλαβα μετά από 300 χρόνια Κατάλαβα τι θα πει το πίημα. Μιλάμε για πολύ μυαλό <Τι> <Τι> Όταν ερχόμουνα σιγά Δηλώ παραδερμένο Και σόγλυφα και σόπλαινα Τα πόδια δουλωμένο Περήφανα με κοίταζες και φώναζες Του κόσμου να δει την καταφρόνεση Που πάθεν ο αφρός μου Ο αφρός μου Και αντίς εγώ κρυφά κρυφά Εκεί που σε φιλούσα Μέρα και νύχτα σε έσκαφτα Τη σάρκα σου εδαγκούσα Και την πληγή που σ' άνοιγα Το λάκκο που, που θεκάμω με τον επλάκωνα τον έκρυβα στην άμμο Με το κύμα Κοίτα να δεις έπρεπε να περάσουν 150 χρόνια για να, για να καταλάβω <laughs> Ξέρεις τι ξύλο έφαγα μου από το. <laughs> Σκύψε να, Καλά και είχα να τώρα Αγώ να μάθω όλο αυτό το πράγμα Ο βράχος λοιπόν Την πάτησε από το κύμα μεγάλε Θα έλεγα στην προκειμένη περίπτωση Όλες δεν μα πείτε καναπήμα Η, η ο... <ΣΣΣΣ> καλά, μελά σοβαρά Και εσύ έφαγες ξύλο για το πείμα. <ΣΣΣ> Εμένα που είχαν απέτηση να το πω μονάχο μου κακόμερος <ΣΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣ> Α, ήταν σκέτς στο σχολείο <ΣΣ> Καλά, εσείς ήταν προχωρημένοι να μου Κάναν σκέτς και κάναν το βράχο τουρκο Και το έκανε μια Κροάτρια Και η άλλη που το κύμα ήταν η Λινίδα. Και του... καλά, μιλάμε. Συγχαρητήρια στο δάσκαλο που είχατε. <laughs> μελάμε... ο δάσκαλο είναι. Ο... Πώ τον είναι αυτό που θαυμάζε σκηνοθέτη, ο, Ταργε... <laughs> ο Ταργέλη. Πώ τον, είναι, ο... <laughs> <laughs> ο... Ο, θαμαμένος από τον ο Ταρκόφσκι. <laughs> λοιπόν, ναι, ο θαμαμένο από τον Καλαλάρχη, Ο Ταρκόφσκι. Λοιπόν, ο δάσκαλο ήταν Ταρκόφσκι από εκείνη την εποχή. Έβαλε την κοπελίτσα να κάνει την τουρκάλα, <laughs> το βράχο, γιαβρούμ. <laughs> <laughs> ρε, δεν το κοφε κάτι το δάσκαλο, γύρα, βούρα, το Τώρα αλήθεια, εσεί ρε, ρε μη σα πω καμία κουβέντα πρωί-πρωί, δεν συγκινηθήκατε που είπε τέτοια κουβέντα ο πρόεδρά σα χθε. Ρε, σου λέω, εγώ δηλαδή δεν ήθελα να με πάρουν τα κανάλια, γι' αυτό δεν έκοψα ποδαλόδρομο προ τα κάτω. Αν με έβλεπε με τουρλωμένο τον κόλο στα 4 εκεί να πηγαίνω στο μέγαρο μπουσουλώντα, Όχι στο μέγαρο μουσική, στο μέγαρο του παππούλια. Λέω, γάλε, <laughs> ξέρει τι γουστάρω. Ότι τι, τι αντέχει το παιτσί σου Νομίζεις ότι αντέχει Κυρία μου και κυρία μου Ας, ας προσπαθήσουμε Μάλιστα ε, συγγνώμη, Να κάνουμε εκπομπή Διότι με τέτοια συγκίνηση Όπως καταλαβαίνεις Λοιπόν να σε ενημερώσουμε Επειδή σίγουρα δεν το ξέρεις Ότι η Τρόικα δεν έρχεται Επίσης δεν έγκρινει τον προπολογισμό Που η κυβέρνηση καταθέτει στη Βουλή Επίσης δεν σου επιτρέπει να κλάσει. Λοιπόν φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή Ε που θα πάει θα σκάσεις Και καλά να σκάσεις εσύ Να σκάσει ο Βενιζέλος από ακλασία καινούριο φόρος Ακλασία Λοιπόν ε, σε παρακαλώ Λοιπόν αυτά με την Τρόικα δε οικονομισιών <σταλώς> Που έχει πρόεδρο Ακού. Ξέρεις προ... οικονομισιών Ξέρεις και να έχει πρόεδρο Το Γιούνγκελ και φίλους, μπράβο, είναι κολλητός του Αλέξη λοιπόν, και αντιπρόδρο του Μπαπαδημούλη είσαι λοιπόν, ε. ανημέρωτος είναι... όπως λένε οι φίλοι μου στην Καλαμάτα ανενημέρωτος <στονίκησαι> λοιπόν, οικονομισιών λοιπόν μας φοβίζει ότι χωρίς αξιολόγηση από την πρόεκα πρόσεξε, θα έχουμε παράταση μνημονίου για ένα χρόνο ακόμα μεγάλε θα έχουμε για ένα χρόνο μνημόνιο ακόμα σκιάξου Σ' έχουμε κάνει κακά Να μη στον πω αλλιώ, δηλαδή ε, Κύριε Οικονομισιό ότι έχουμε χεσμένο Διότι μη σκιάζεστε στα σασκότη; κα... Τι να μας κάνει ρε ένα μνημόνιο μας και ένα χρόνο ακόμα ε... Μη θέλουμε μνημόνια και μνημόνια Το θέμα είναι ποιον βολεύει ένα χρόνο ακόμη Να λέγεται μνημόνιο και όχι σχέση Σχέση, σχέση Δεν σου είπα ο Χαρδού προχθές Σου είπε θα έχουμε Δηλαδή τώρα τελειώνει το μνημόνιο Αλλά θα έχουμε για πολλά πολλά χρόνια Σχέση Με τους Δανιστές. Κατάλαβες Εγώ θέλω ζαρτιέρες Με το όταν θα πάμε με τη σχέση Πολύ Δέκα εκατομμύρια με πολλού. Αυτό δεν είναι σχέση Είναι παρτούζα βέβαια Είναι, είναι μεγάλη παρτούζα αυτή Δηλαδή, αλλά ε, το θέμα είναι στην Παρτούζα που θα είναι ο Χαρδουβέλερ. Ανάμεσα σε ποιου θα είναι. Σε αυτή την Παρτούζα τη σχέση. Ρε παιδιά, δεν σα τα λέμε εμεί αυτά. Αυτά σα τα λένε οι σοβαροί χριστιανοί πάνω απ' όλα. Χριστιανοί πάνω απ' όλα. Πρώτη μουρή πατριωτήλα. Δηλαδή μεθαύριο που θα είναι το Πάσχα. Όχι, τα Χριστούγεννα είναι μεθαύριο. Λάθη τα μπέρδεψα. Στην εκκλησία να πούμε γύρω από το θρόνο εκεί που θα βάλουν στο φύλλαρχο παπούλια, Θα είναι ο Είναι αυτοί οι χριστιανοί. Αυτά σα τα λένε αυτή. Αυτά σας τα λένε αυτοί και έχετε ξεσκιστεί να τρέχετε στις κομματικές συγκεντρώσεις να τους παλαμακίζετε. Οπότε λοιπόν, τι είναι τώρα που θα κάνουν σχέση. Εγώ πάντως θα πάω με κόκκινη ζαρτιχέρα και θα έχω και μια οδοντογλυφίδα στον κόλο. Θα το παίζω με ζες. Το θυμάσαι τα ανέκδοτα. Μάλιστα. Αυτό. Σαν τα ανέκδοτα. Μεγάλε, εσύ, πώς θα πας στη σχέση. Ή έχει πάει εδώ και πολύ καιρό. Έχει ρούχα να φορά στη σχέση. Ε! Πράδα, μάδα, κάδα. Μέγαλε! Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι στον προπολογισμό που καταθέτει ο Χαρδουβέλερ το πακέτο φοροελαφρύνσεων, να στο πω έτσι, για το 2015 που διαφήμιζε ο πατριώτη τη πατριάς πατριά Της τη δεξιά πατριωτική τη ο Σαμαράς δεν σου διαφήμιζε πριν 15 μέρες φοροελαφρύνσεις λοιπόν είναι τσεκουρεμένο, είναι τέρμα γιατί δεν έβγαιναν τα νούμερα πάλι δεν έβγαιναν τα νούμερα πάλι δεν έβγαιναν τα νούμερα πάλι τι ωραία να πούμε γίνονται αυτά τα αμπουνάμε στο εικενώσεις ψήφων που γράψαμε χθες επαναφέρουμε το ερώτημα που έχουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό τι τι θέλουν τις εκλογές Ό,τι θέλουν κάνουν Κόβουν, ράβουν, βαράνε, ψηφίζουν σκίζουν. Δηλαδή εσύ τώρα τι περίμενες Ότι θα σου πάει τις Στο Με τον προπολογισμό Σαμαράς Αυτό περίμενες Περίμενε μεγάλε Περίμενε, θα περιμένεις για πολύ Οι τα ταλέποροι Οι οποίοι ακόμη περιμένουν Τις 100 δόσεις Περιμένουν στη γωνία Για σχέση Ελάτε να κάνουμε σχέση Ελάτε να κάνουμε σχέση Δεν μπήκαν σε ισχύ Οι εκατοδόσεις Και χτυπιούνται οι άνθρωποι Και τι θα, κάνουμε. Ωραία, τι θα κάνουμε Ωραία τι θα κάνουμε Κυρία μου και κυριέ μου Εκτός από την ρημάδ Να φύγουμε από αυτά τα τριμμένα Αν θα τα ξέρεις Να πάμε σε σοβαρά πράγματα ε, εκτός από τη ρημάδ πήγε να δημιουργηθεί η Διπαπάρ η Διπαπάρ ναι, δεν τα ακούς το. δημοκρατική παραταξιακή παράταξη δεν σου κάνω πλάκα προχθές δεν σου έλεγα ότι θα συναντηθεί ο Βενιζέλος, ο Σιμίτης και ο... ο ο Γεώργιος ο Γεώργιος, επανάσταση του Ανόητου. λοιπόν συναντήθηκαν λοιπόν Παπανδρέου, ο Βενιζέλος δεν τα βρήκαν Οπότε αναβάλετε η δημιουργία τη Διπαπάρ. Δηλαδή, δημο... Έτσι πήγαν να την πούν. Δεν το λέω, εγώ αυτό. Μην γυλά. Διπαπάρ. <laughs> Δημοκρατική Παραταξιακή Παράταξη. <laughs> ναι, ρε. Και ο. Ο, ο... ο Βενιζέλο δεν ευχαριστήθηκε, λέει, με το όραμα του Γιώργου. Και ο Γιώργος πρόσεξε τώρα. Θα στείλει γραπτές Προσέξε, αυτά είναι γεγονότα. Τα ζούμε αυτά που σα λέω τώρα. Θα στείλει γραπτέ τι απόψει του ο Γιώργο για τη μετάλλαξη του Πασόκ από σοσιαλιστικό σε δημοκρατικό αυτά είναι, αυτά είναι. δηλαδή κοιτάξτε σας παρακαλώ πολύ, προσέξτε με ένα δευτερόλεπτο πήγε ο Τσίπρας και μίλησε στη Φλωρεντία δεν υπήρχε σ' όλο το λόγο του αριστερά μέσα τη μετάλλαξε αυτή την, την τριζοσπαστική αριστερά σε σοσιαλδημοκρατία ο Τσίπρας το έκανε, δεν το έκανα εγώ έρχεται καπάκι ο Γιώργος σε πέντε μέρες με γραπτό Πώς να γράψει ο Γιώργος Εντάξει ο, Και θα μεταλλάξει Το Πασόκ από σοσιαλιστικό Σε δημοκρατικό Δεν σου κάνει τίποτα εντύπωση <Ρι> Όχι πες μου Δεν σου κάνει τίποτα εντύπωση <Ρι> Πάει τριζοσπαστική αριστερά Έχουμε σοσιαλδημοκρατία <Ρι> Πάει το σοσιαλιστικό κίνημα Έχουμε δημοκρατικό κίνημα <Ρι> Με μπροστάρει το Γιώργο Διπάρ <Ρι> <The Park. Ρι> Διπάρ Λοιπόν, μεγάλε, αυτά συμβαίνουν. Βέβαια, εγώ θα, θα γίνω κουραστικό. Εσύ δεν έχει μεροκάματο, δεν έχει υγεία, δεν έχει καλαχέ στην παιδεία, παιδεία δεν είχαμε ποτέ. Λοιπόν, δεν έχει μεροκάματο να πληρώσει αύριο τη ΔΕΗ, το ρεύμα. Καλά, α το την μπουντε και το φάρμακο. Και αυτοί όλοι λοιπόν, χορτασμένοι, οικονομημένοι, έχει λιγδώσει τα ντερότητα, του έχει, τους έχει τρελάνει το χρήμα και η εξουσία με τη δική σου ψήφο. Κάθονται και στα λένε όλα αυτά. Και σένα κάνουν σύναξη στον χρόνο, και... γιατί έρχεται να μιλήσει το μεγαλοστέλεχο Παπάρογλου. Και πα να πούμε, Μη και λήψει και σου βάλουν απουσία. Πόσο χορτασμένο είσαι και εσύ τελικά. Δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Πού στα σκατά είναι η διανόηση τη Ελλάδα. Δεν μπορεί να λέει ο Παπαντρέα θα γράψει. Καλά, λένε αυτοί, λένε ότι θέλουν. Τελικά η διανόηση τη Ελλάδα ποιο είναι ο ράμφο. Για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Βα... Πού είστε ρεδιανοητέ? Πού είστε ρε καλλιτέχνες, I'm... πού είστε ρε μπροστάριδες του λαού, που ειστε ρε καλλιτεχνες που ειστε ρε του λαου που εκμεταλλευεστε την αναγνωρισιμότητά σας για να πάτε σε συγκεντρώσεις του ποταμιού να γίνετε βουλευτές, σε συγκεντρώσεις της Νέας Δημοκρατίας να γίνετε βουλευτές, να κονομήσετε κι απαλού. <Τι> Ουρίστη. <Τι> ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ. <Τι> πού είσαστε ρε... <Τι> πού είσαστε ρε Πού είσαστε ρε ήρωες της ζωής που αφού κονομήσατε ομαδούλες τόσα χρόνια από την καλλιτεχνία, από τον Απτάλο τώρα μου εμφανίζεστε εκμεταλλευόμενοι την αναγνωρισιμότητά σας σε ποτάμια, σε λαγκάδια, σε βόθρους, σε λικούδιδες και διμα, ε, πως τους λένε για να γίνετε ευρωβουλευτές και βουλευτές ενεκτε... για να εξασφαλίσετε το, βιο, το βίο σας το παντεσπάνι Πού είσαστε ούλοι εσείς Κάτσε βαράνε όλα μαζί τώρα Κινητά, κίνητα Εμφύα, ορίστε, καλημέρα. Αι μουρούκι γόρες. Αι μους μεγάλε. Πού είσαστε λοιπόν Πού ακριβώς είσαστε Κατεβήκατε να πούμε να μας ε, Πού είσαστε Γίνεται συνάντηση να πούμε Όλων των βόθρων και εμφανίζεστε Να πάρετε την ε, ε, Την αναγνωρισιμότητα να γίνεται Λοιπόν Η κριτική, Μπράβο ρε Κρητική Μπράβο ρε Κρήτη Δεν ξέρω αν μας ακούει κανένας από την Κρήτη Λέγαμε προχτές για αυτόν τον Καριόλι, το Χάνς Μαλάκα, πως τον λένε, το Χάνς Ρίχτερ, το Χάινς Ρίχτερ, το Μπούστη, το μες χωρίς που χρησιμοποιώ τέτοια έκφραση, το Ναζίστα, που πήγε μες στην Κρήτη και τους έβριζε και το κριτικό Πανεπιστήμιο τον ανακήρυξε ε, άρχοντα εκεί, να και από εκεί ο Αλίτης, ο Ναζίστας. Λοιπόν, πήγε και τους έβριζε, πή... του, ή... ή... του κάνανε εκδήλωση στο πανεπιστήμιο. Και ε, ε, λέγαμε προχτές Που είσαι ρε Λεβε, το Γένα και τα νέχες αυτά Μπούκαραν λοιπόν Μπούκαραν στο Δίο Ρεθίμνου Λοιπόν με τις φωτογραφίες των νεκρών προγόνων τους Με τις εκτελέσεις Στο Μάλεμε και αλλού Στον Αλίτη το Γερμανό Και στους Γερμανοτσολιάδας που πήγαν να του κάνουν εκδήλωση στην Κρήτη Λοιπόν ήθελα να τον αναγορεύσουν διδάκτορα τον Αλίτη Το ξεφτυλισμένο Το ναζιστή το ρίχτερ. Λοιπόν, και, την, και τον κοπάνησε τον πήραν σηκωτό τον καραγκιόλι και τον βγάλαν από την πίσω πόρτα. Λοιπόν, προσέξτε, υπήρξε Έλληνα, φυσικά Έλληνα στην ταυτότητα, καθηγητής, αυτός που πρότεινε τον ναζιστή για διδάκτορα και προσέξτε τι είπε, οι αντιδράσεις ήταν προκατασκευασμένες εκ του πονηρού. Ακούστε τι είπε ο φέρον ελληνική ταυτότητα καθηγητής που έφερε τον αζιστή, ο οποίος μέσω του βιβλίου του βρίζει τους κριτικούς για, την, για αυτά που κάνανε όταν ξεσκίσανε τους αλεκτουτιστές του Χίτλερ. Λοιπόν, αυτά είπε και η ευνομούμενη πολιτεία, η ελληνική, μισό λεπτό, μισό λεπτό, ορίστε. ναι ναι ναι ναι βέβαια μεγάλε ευχαριστώ πολύ βέβαια μεγάλε να σου θυμίσω ότι εμείς από εδώ που αληχτάγαμε ως γραφική το 2000 που ο ποιος ήταν ο υπουργός προέδρου δημοκρατίας δεν θυμάμαι ο Στεφανόπουλος ο λαοφιλέστερος τιμήθηκε με το σταυρό του θύμικα ο αυτός ο καριούλις ο ναζιστής λοιπόν Αυτά λοιπόν κάνουν οι Γερμανοί. βέβαια τότε έρεαν τα γάλατα, τα, τα μέλια και τα γλυκά κρασιά. Εσένα δεν σε ενδιέφερε, ενδιέφερε εμάς τους γραφικούς από εδώ, που κάναμε εκπομπές και τρώγαμε τα εξώδικα. Και τώρα έχει φωνή και μιλάς μεγάλε. Έβγαλες φωνή ξαφνικά, Πάσο κοτσιπρομούρι. Κατάλαβες, έβγαλες φωνή, έγινες ξαφνικά Παναχιτάκη. Λοιπόν, αυτά έγιναν. Το δυστύχημα είναι ότι δεν τον πλάκωσαν. Και τον καθηγητή που τον πρότεινε το... αυτό τον αλίτη, τον ναζίστα για διδά... δι... Δι... Δι... δικτάτορα, όχι διδάκτορα, λοιπόν, και... και τον ναζιστή και τον καθηγητή. Άκουλε, ήταν οι αντιδράσεις προκατασκευασμένες εκ του πονηρού. Ποιο πονηρού ρεαλίτη! Ποιο είναι ο πονηρός ρεαλίτη! Αυτό αυτός που είναι κόντρα στους γερμανοτσολιάδες, τα αφεντικά σου. Ε γερμανοτσολιά, είναι εκ του πονηρού, ανθρωπάκι, ε ανθρωπάκι ανθρωπάκι της, της, της καλοπέρασης κουκουλοφόρε της κατοχής ε κουκουλοφόρε της κατοχής λοιπόν ποιος είναι λοιπόν εκ του πονηρού εμείς που είμαστε απέναντι σε εσάς τα καθήκια ή εσείς που έχετε σκύψει και βασανίζετε μερίδα του ελληνικού λαού την έχετε ξεσκίσει γιατί όλοι οι άλλοι είναι μαζί σας προσκυνημένοι άστε στο διάλο ρε ελληνικότατα Αστε στο διάλο ρε καθήκια Πάρτε το Χάινς Ρίχτερ και βάλτε τον εκεί που... Να μην σας τον βάλουμε εμείς εκεί που πρέπει. Βάλτε... Πάρτε... Δεν θα, δε θα πατηθεί αυτή η τελεία μια μέρα. Πατήσου μωρί τελεία. Έχει τεράστιο, λέει, συγγραφικό έργο ο Ρίχτερς. Στα παπάρια μας! Το συγγραφικό του έργο είναι να βρίζει τους κριτικούς. Αυτό είναι το συγγραφικό του έργο. Παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, ναι Ναι φίλε, λοιπόν Ο Στεργίου λοιπόν Είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης Αυτός είναι ο Γερμανοτσολιάς Που έφερε το αφεντικό του να τον κάνει διδάκτορα Του πανεπιστημίου Το φασίστα λοιπόν Τώρα, να σου πω ποιος είναι ο Στεργίου Πολύ ευχαριστώ να σου πω ποιος είναι ο Στεργίου Πάρτε τα λοιπόν αφού τα θέλετε Ο Στεργίου λοιπόν Ο οποίος είναι μέγας καθηγητής ιστορικός και πολιτικός επιστήμον, Να Προσέξτε Προσέξτε μεγάλε Προσέξτε σας παρακαλώ πάρα πολύ Ολοκλήρωσε Προσέξτε Τις σπουδές του ω υπότροφο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Δώστε λίγη σημασία Μόρα να δείτε γιατί Τι είναι γενίτσαροι Και του το Ταμείου το ταμείο Μικρασιωτικών Προσφύγων Τον μπλέρανε να σπουδάσει στο τμήμα ιστορίας, ως υπότροφος προσέξτε του Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης ήταν τόσο καλός, δε, μιλάμε του πλήρωσαν τις σπουδές όλες ήταν και υπότροφος του, του, του, του Ιδρύματος Κόλνερ Γυμνάσιαλ Ούντ Στιγφουνθουνθουν και της Χέρμαν Γουέντερ Στιγφουν ακούς τώρα εκεί λοιπόν έκανε τα μεταπτυχιακά του όχι το πως τον είπαμε Ανδρέας Στεργίου Ακούστε λοιπόν Ακούστε Αυτό είναι λοιπόν με, με γερμανικά λεφτά Λοιπόν Τον φτιάξανε Τον στείλανε ε, Να κάνει τη δουλειά του στην Ελλάδα Στα ελληνικά πανεπιστήμια Λοιπόν Να συνεχίσουμε από το 96 μέχρι το 98, λοιπόν, ο Στεργίου ήταν στο Μάνχαιμ, στη Γερμανία. Από το 98 μέχρι το 2001, ήταν πάλι στο Μάνχαιμ, στη Γερμανία, στο Πανεπιστήμιο. Κατάλαβες, μεγάλε. Λοιπόν, τι δουλειά έκανα από εκεί και πέρα. Θέλεις να σου πω. Ε. Έκανε δημοσιεύσεις Στις Παγκατζουίτσεν Σοτσολινταριάτα Ούντ untreapolitik -Unt -Unt untreapolitik Παρακαλώ Έλα <κοί> <κοί> <κοί> Λίμως <κοί> ναι, ναι, ναι Ναι Να φέρει και τον εγγονό του και μάλα Τον χρήση ανθρωπιστή μου λέει ένας Αφού πήρε απ τε... λεφτάκι από τους μικρασιάτες και σπούδας Λοιπόν, πως σου έλεγα λοιπόν Αυτός λοιπόν είναι ο καθηγητής που εμένα, εμένα, ο αλιταράς, ο σπουδαγμένος τζάπα από Γερμανούς και Έλληνες τόσα χρόνια Με είπε εκ του πονηρού Πήρε το δικαίωμα να με πει εκ του πονηρού και εγώ τον λέω ότι είναι αλήτης. Παίρνω το δικαίωμα και λέω ότι είναι αλήτης, ότι είναι γερμανοτσολιάς, είναι κουκουλοφόρος, είναι εντεταλμένο των Γερμανών, είναι, είναι, είναι, είναι τόσο καριώλης όσο είναι και ο σύντροφός του ο Χάινς Ρίχτερ. Λοιπόν τώρα να σου διαβάσω εδώ να με το τι σχέση έχει με τη Γερμανία ο, ο Αντρέα Τεργίου, δεν χρειάζεται παρακάτω. Λοιπόν, αυτοί είναι οι γερμανοτσολιάδες μεγάλες και δεν οροδούν προουδενός. Φόρα παρτίδα, φέρνουν και βραβεύουν και προωθούν τους ναζίστες τα καθάρματα με τα οποία το ελληνικό αίμα έχει ανοιχτούς λογαριασμούς. Έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς με τους αλήτες. Με αυτού και με τους απογόνους τους που λέγονται Στεργίους στην Ελλάδα και είναι καθηγητάδες και βουλευτάδες και πρωθυπουργοί αυτή τη στιγμή και αρχηγοί κομμάτων αντιπολιτεύσεων. Έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς. Οι λίγοι. Εντάξει, οι λίγοι δεν έχει σημασία. Όπως όμως παίρνουν το δικαίωμα αυτοί και θέλουν να μας ξεφτυλήσουν, παίρνουμε κι εμείς το δικαίωμα και τους λέμε όπως τους λέμε. Τους ονομάζουμε όπως τους ονομάζουμε. Το Στεργίου, το γερμανοτσολιάδάκι τον κουκουλοφόρο της κατοχής, το Χάινστριχτε, το τον Καριόλι, τον Ναζίστα και την παρέα του. Μπράβο στους κριτικούς. Κρίμα που δεν τους πλακώσατε, που δεν τους κάνατε μαύρους, ας τους το ξύλο. Κρίμα που πρόλαβαν ο Γερμανοτσολιάς και ο Ναζίστας και φύγανε. Κρίμα και πάλι κρίμα. Ο Ρίου με αποθλίψει. Ο Αλίτης Ο Αλίτης Ο Γερμανοτσολιάς Ο Αλίτης <μήλια> Δεν σκιάζουμε όμως Θα συναντηθεί ο Βενιζέλος Με τον Τσίπρα για να τον ενημερώσει Για τα εθνικά θέματα <μήλια> <μήλια> <μήλια> Τάχτερ! Μεγάλη εκοιμής σου ήσυχος Δεν παίρνεις και το Χάινς Ρίχτερ Να γράφει να κρατάει τα πρακτικά Είναι μεγάλος συγγραφέας Νομίζω ότι μια χαρά θα τα γράψει Λοιπόν, μεγάλε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά επειδή θα τα μάθει για τα εθνικά, εκείνο για το οποίο πρέπει να σε ενημερώσω είναι ότι ο Σταθάκη του ΣΥΡΙΖΑΝΤΕ ζητάει συνένεση για πρόεδρο δημοκρατία αρκεί να γίνουν άμεσα εκλογέ. Δηλαδή, θα σα ψηφίσουμε τον πρόεδρο που θέλετε, αλλά κάντε εκλογέ. Επιτέλου, να γίνει αυτό που θέλουμε, ρε παιδί μου. Ε, εγώ θα εγώ γίνουμε κουραστικό. Εσύ, μεγάλε, μπορεί να κοιτά το μεροκά... μεροκάματο με το κιάλι. Να μην έχει τσιγάρο να Να μην έχει νερό να πιει. Αυτοί με αυτά που λένε και αυτά που κάνουν κάθε μέρα Ζούνε όχι απλώς, απλώς σαμπρική πόπουλα Ζούνε δηλαδή μαχαρα, τι μαχαραγιάδες Οι μαχαραγιάδες τουλάχιστον έπρεπε να κάνουν και κάτι <Τσο> Τούτοι εδώ λοιπόν μόνο λένε, λένε, λένε Και κονομάνε τον Άμπακο Δεν πάνα να διαπραγματευτούμε στο σίδι του Λονδίνου Ναι, υποσύριζα Τι θα κάνετε, θα πάνα να παίξετε πρίτσαλα Ξέρετε τι είναι τα πρίτσαλα τι θα κάνετε ρε Τι Ρε πλάκα μας κάνετε ρε Ρε τελειώστε ρε με αυτή την ιστορία ρε Ρε χορτασμένη Αναγαλώ ε, Έλα ε. Μα, μο, Ναι τί, τί, τί, τί, τί. Ναι Έγινε φίλε μου έγινε Το πόσο πικρό ποτήρι θα είναι θα το δούμε ω ο νούπο όπως το είπες Αλλά δεν ξέρω αν άκουσες πριν Στη Φλωρεντία ο Τσίπρας με, με, ε, Μετάλλαξε την ε, Τριζοσπαστική αριστερά Σε σοσιαλδημοκρατία Και τώρα ο Γιοργάκης κάνει γραπτό Όπου μεταλλάσσει το εθνικό σοσιαλιστικό κίνημα Σε δημοκρατικό Τα λέγαμε πριν Κατάλαβες όσο γι' αυτό που είπες το πικρό ποτήρι Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα Δεν είναι μακριά Δεν είναι καθόλου μακριά. Έχουμε να δούμε πράγματα και θάματα Παρακαλώ Ναι Ναι ναι ναι Να σε καλά φίλε μου Συμφωνούμε απόλυτα Τι τι Εμείς τουλάχιστον τα λέμε για την πάρτι μας Τσαμπουνάμε για βόλ! Για κομμαντάν Ραους Ραους ρε Ραους ρε Καれ κριτική δεν τους προλάβατε να τους φάτε τον γκριλάνκο ρε. Αλέξγα, πούσιμο. Αχρενε βε. Καλα bravo sti Griti. Να στίνο το sigaretaria τηλεγραφίβαντα. Για σου Για σου χάνδακα Στο χάνδακα. Για σου λε Παρακαλώ. Είμαι μλιζι γαλλο. Ααλ, ααλ, ααλ Γιαβολ Γιαβολ για δόλ! Γεια σου καλέ Θα κάνουμε την ανατσιουρουπή Όταν είσαι Άμα είσαι ως εσύ κακός σαν εσένα σαν εσένα μου λέει Μου λέω του Λαχρουατής Δεν γίνεται ανατσιουρουπή Θα κάνουμε ανατσιουρουπή Γι' αυτό μην στην Θα σας ξεσκίσουμε, εσά, για να κονομάμε εμείς και θα κάνουμε ανατροπή Έλα, η ανατροπή Ω, παρεμπαιδί μου. έλα, η ανατροπή μας ή σου κάνω μάνα μου. Ανατροπή. Μου κάνει ανατροπή. Μέσα κυβερνητική συνεργασία με τον Κουκουέ. Υπόλα Φαζάνης Γεια σου Λαφαζάνη Πρόσεξε τώρα Ο Λαφαζάνης είναι ο αριστερός πλατφόρμας Στην τριζοσπαστική η οποία τώρα είναι σοσιαλδημοκρατία Δούλεψέ με δε παιδί μου δούλεψέ με Αντέχει κολάρα μου Δεν μπορείς να φανταστείς Μέχρι και ανατροπή αντέχει Βέβαια το προτιμώ ανατροπή Έχει μια άλλη χάρη Με φουλάρι Στο κουνενέ εδώ Θα κάνουμε ανατροπή Έλα για να Έλα, παρέχει Έλα. Έλα. Ακούμπα εδώ, απάντησε. Στο βράχο. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Δηλαδή επειδή μεταφέρουμε την πραγματικότητα Αυτό είναι κατηγορία Θα με τρελάνεις. Θα πάρω φορά να περάσω μέσα από το μικρόφωνο να σε κουτουλήσω <Κουλ> Λοιπόν Δεν κατηγοράμε εμείς δεν κατηγοράμε κανέναν ο, ο, ο Αλέξης δεν είπε ότι είναι ανάγκομα ο, ο, ο, ο αντιπρόεδρος του Γιούνκερ εγώ είμαι Ο, ο Αλέξης δεν ασκήσε τα σοβαρά του να γίνει πρόεδρος ο Γιούνκερ Σε τι το κατηγοράμε λοιπόν Επειδή θέλει ο Τσιριζέος να πούμε Να αλλάξει τον, πλανήτη με τον Τζίπρα, Λοιπόν, κάτσε να αλλάξει βρακή πρώτα και μετά θα χαλάξει τον πλανήτη. Λοιπόν, δεν κατηγοράμε, γι' αυτό σου λέω τηλεακροατή μου. Δεν κατηγοράμε κανέναν. Δεν κατηγοράμε κανέναν, λέμε. Ε, απλά μεταφέρουμε την πραγματικότητα. Ανασροπή. Έλα, καλά. Τηλεοακροατή μου, αν σου πω ότι δεν κατάλαβα τίποτα από ό,τι μου είπε. Ειλικρινά συγχώρεσαι με, είναι η μοναδική φορά. Και ξέρει γιατί. Δεν είναι από τι συγκίνησε από αυτά που αποπαύλια. Είναι ότι μέσα μου νιώθω μια ανατροπή. Από, Από την ώρα που μου πήρε ο άλλο και μου πήρε, πέ... Α τα γε, και... Έτσι θα κάνω την ανατροπή. ΑΟ! Oh! <laughs> <αμύ>. oh! <αμύ. laughs> να κάνουμε την ανατροπή. Μεγάλε. Πώ να σου πω, δηλαδή. Ε, αυτό δεν είναι κάψιμο εγκεφάλου. Είναι εγκεφαλική. Λίσο. κεφαλική. Λίσο. Πώ να το πω, δεν μου έρχεται ο επιστημονικό όρο γιατί στο γερμανικό πανεπιστήμιο που σπούδαζα δεν χρησιμοποιούσαμε. Ναι, ορίστε. Όχι, όχι, είσαι πολύ πετριμένο και τη παλιάς σχολή. Είσαι, είσαι, ναι. Είσαι του προπροηγούμενου αιώνα γιατρό. Αϊ. Αϊ, αϊ, αϊ, γεια, αϊ, γεια, γεια. Ναι, δεν είναι σε αυτό που λες αυτό είναι παλιέ αρρώστιε. Είσαι του προπροηγούμενου αιώνα. <στά> <στά> ε, είναι, πώ να σου το πω, Ρεπίδη μου, κάτσε να μου έρθει. Είναι, ε, ε, είναι εγκεφαλική λησογενή ε, πεόκρουση. <στά> ναι, ρε, μεγάλε, αυτό είναι. Εγκεφαλική λησογενή πεόκρωση. Δεν γίνεται αλλιώ. Είδε άμα δεν πάσε σε γερμανικά πανεπιστήμια, όλα τα βρίσκει. Γεια σου, Αστεριού! Αν έτσι το να σε ενημερώσω: Βέβαια δεν σε ενδιαφέρει, τα παπάρια σου. Τώρα σου είσαι στην Καφεντέα 1500 και ο μήνα έχει 21, σε πέντε μέρε θα πέσουν τα χουντρά. Ο Έλληνα φορτορεπόρτερ ο Αθανάσιο Κωσέ, σκοτώθηκε από τα πυρά του Ουκρανικού στρατού των φασιστικών δυνάμεων στο Ντονέτσκ στην Ουκρανία. Ο Έλληνας, ο φωτορεπόρτερ λοιπόν, είχε γεννηθεί στην Ανατολική Ουκρανία και ετοίμασε τον δοκιμαντέρ «Η Λευκή Βίβλος του Φασισμού» στην Ουκρανία. Στην Ελλάδα ζει η γυναίκα του ε, με το παιδάκι του και στη, σκοτώθηκε στη διάρκεια μαχών κοντά στο αεροδρόμιο του Ντονιέτσκ. Δυστυχώς δεν θα προλάβουμε να δούμε τον το ντοκιμαντέρ του. Έλληνα φωτορεπόρτερ Αλλά προλαβαίνουμε <ım Laser> Τα προλαβαίνουμε όλα Να τα ακούμε και να τα βλέπουμε Το καλά τώρα σου λέω Θα δούμε ρε παιδί μου Έλα Τι έχουμε Έλα μη μου λες τέτοια Τσακώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ με το Γιούνκερ Βαστάτε Τούρκοι Το ραντεβού του Αλέξη Με το Ζαν Κλώδ Είναι ο Ζαν Κλώδ θα, θα συναντιόταν με τον ε, Αλέξη Γιούγκερ <κυρίζει> Λοιπόν Μετατίθεται για πολλού μένες αργότερα Διότι Η Αριστεϊνό Δεν μπορεί να δεχτεί ότι ο Γιούγκερ Ήταν αναμεθυμιγμένος Στο μαύρο χρήμα του Λουξεμβούργου Και τώρα ζητάει προσέξτε Άκου άκου άκου άκου Αφού έσκησε τα σόφρα κάτω να τον βγάλει πρόεδρο Τώρα ζητάει να παραιτηθεί Έλα θα τριλαθώ Ο Γιούγκερ όμω. Ε, με 756 που είχε εκεί μέσα, πόσου έχει, δεν μπορεί να παραιτηθεί, μεγάλε. Δεν μπορεί να τον καταργήσει, δεν τον κουνάει τίποτα. Αυτόν θέλουνε, αυτόν θέλατε, αυτόν έχετε. Αλλά μην κάνετε τρέλε τώρα με τον Γιούγκερ. Δεν μπορεί να είναι, λέει. Δεν μου λε, ρε, μεγάλε, Αλέξη Γιούγκερ, να σε ρωτήσω κάτι. Ζαν Κλοντ Τσίπρα, να σε ρωτήσω κάτι. Καλά, ο Γιούγκερ είχε με το μαύρο χρήμα, θέλει να σου αραδιάσω καμιά εκατοστή, έτσι που μου έρχονται στο μυαλό εκεί μέσα. Ε, που όχι απλώ έχουν σχέση με μαύρο χρήμα, Κάτι είπα, ξέρει εσύ τώρα, Κάτι παιδάκια βομβούκια, ε? Κάτι παιδάκια μπουμπούκια, Ναι, σου λέω, Ζαν Κλοντ, πάρε τι σου, πάρε και εσύ σου, Ναι, ορίστε, Ναι, όχι. Όχι, ωραίβο! Τι, απαπα, 3789 λογαριασμός! Ναι μωρέ, ακούω μου. Ναι. ναι! Ναι! Ναι! Ναι μωρέ, τάπαμε μωρέ! Ναι μωρέ, τηλεακροατή μου! Παλιότερα που ήταν διορισμένος, όπως ήταν ο τέτοιος, πώς τον λένε, ο Προ, Μπαρόζας, όχι ο Μπαρόζας, ποιος ήταν, ε, και εγώ λαχτάρισα θα τον διώχναν ναι μπορούσα να τον διώχναν τώρα δεν είναι είναι ψηφισμένος και έχει 756 μέσα ε, γιατί σκίστηκε ο Αλέξης να τον κάνει πρόεδρο ε, μου λείπε ποιον κατηγοράμε εγώ σκίστηκα ο Αλέξης δεν σκίστηκε δεν κόσεβε από απ την γριλανδία μέχρι τη πως τη, τη, τη λένε κάτω να πούμε Τι, το, την ακτή του ελεφαντοστού για να τον κάνει πρόεδρο εγώ έτρεχα και μάλιστα έχει κρυολογήσει εκείνη την περίοδο και έκανε απ Πήγαινε όμνη ζήκακος Τι μνησί κακος είμαι μου πάμε Οπ Επ Δώσε Κάνουν κάτι έρευνες πάντως που σε τρελαίνουν Μας είπε η Ελστάτου ότι το 42% των Ελλήνων δεν εμπιστεύονται λίγο το πολιτικό σύστημα Θα μου πεις με είναι αυτό Κάτι πρέπει να πούν κι αυτοί το φοβερότερο βέβαια είναι ότι μόνο το 50% των ανέργων δεν εμπιστεύεται το σύστημα. Προσέξτε, το 50, δηλαδή, λένε αυτοί ότι είναι 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, ε, οι 750.000 δεν εμπιστεύονται το σύστημα. Οι άλλοι, οι άλλοι όχι εμπιστεύονται το σύστημα. Ε, θα μου πεις ότι δεν θα το ψηφίζανε, έχει δίκιο ή έρευνα. Ο Δήμος Αριστοτέλη είναι πάνω στι σκουριές. Κατήργησε ό,τι η συμφωνία είχε κάνει ο Πάχτας ακύρωσε όλε τι οικονομικέ συναλλαγές που είχε συμφωνήσει η προηγούμενη δημοτική αρχή. Ο Πάχτας ο, ο, του λαού, ο σοσιαλιστή, δεν πήγε ω αντιπολίτευση στο Συμβούλιο και με, ε, ε, έστειλε επιστολή ότι φοβάται για τη σωματική του ακαιρεότητα. Ο Πάχτας Ποια σωματική ακαιρεότητα, Ρε Πάκτα, Πότε ήσουν ακέραιο σωματικά. Καλά για πνευματικά δεν συζητάμε. Σωματικά πότε ήσουν ακέραιο. Wow. Φουβά το πάχτας για τη σωματική του αγκαιρεότητα Φόρα καλσόν Πρέτι Να μη σκίζεται με τίποτα Ωώι Ωώι Μάνα μου Ο πάχτας Ποια σωματική αγκαιρεότητα ρε. Παρακαλώ Ω άντρα Ωώ wow. wow. wow. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, που λες φοβάται το Πάχτα το Θεριγιό και το Θεριγιό το μπάχτα. Ε, πρόσεξε, μ' αρέσει όμω ότι φοβάται. Δεν είπε φοβάμαι για τη ζωή μου. Φοβάται για τη σωματική του ακαιρεότητα. Δηλαδή ο Πάχτα πιστεύει ότι είχε σωματική, ήταν ακέραιο σωματικά. Αφού το πιστεύει ο Πάχτας τι να κάνω εγώ τώρα. Τι να κάνω εγώ. Πάντω σταμάτησαν και την εκμεταλλευτική. Πώ τη λένε, δι... Κάτι σταμάτησαν εκεί, οπότε θα έχουμε. Στι σκουργέ θα έχουμε ιστορίε. Θα δείτε. Και όχι μόνο στις κουριέ. Γεια σου ρε σύντροφε! Σύντροφο Μπερνουσκόνη. Ξαναχτύπησε. Υποσχε... Υποσχέθηκε στους συνταξιούχους χίλια ευρώ κατώτατη σύνταξη. Εισιτήρια για τον κινηματογράφο, δωρεάν μασέλες και προφυλακτικά όσα γουστάρουνε. Γεια σου ρε σύντροφε κομμαντάντε! Προχώρα! Γιατί εσύ εδώ πιστεύει στον Τζίπρο ότι θα δώσει 300.000 οικογένειε πετρέλαιο, τζάπα, και θα βγει και 300.000 θέσει εργασία, δηλαδή ο Μπερλουσκόνη, σέπα, παρα... τουλάχιστον ο Μπερλουσκόνη, άμα κουστάρει, έχει και την περιουσία. Θα δηλαδή, πει: Μοιράζω από την περιουσία μου, ρε παιδί μου στου συνταξιούχου από 1.000 ευρώ. Γεια σου, σύντροφε πρόεδρε, τι έπαθε ο πρόεδρας ο ναζίστα ο Γκάουπ. Γεια σου, ρε πρόεδρε τη Γερμανία. Για πρώτη φορά μετά την πτήση με, μετά την πτύση λέω και εγώ, την πτώση του Βερολίνου, την πτώση του τείχους του Βερολίνου, ε, ένα γερμανικό κρατήδιο εκεί πέρα, έχει αριστερή κυβέρνηση. Το Ντάι Ελίνκε, καλά, καλά, καλά, καλά, Καταλαβαίνει τώρα, είχαν έρθει και εδώ αυτοί, ήταν με τον Αλέξη στους δρόμους. Όταν λέμε τώρα αριστερό γερμανό, καταλαβαίνει εσύ τώρα, έτσι, δηλαδή άντε να μην ήταν ακριβώς δίπλα στο Χίτλερ, να ήταν τρεις παραπέρα, ο ο ο πρώτος αριστερός Με συλλίβεις έτσι Παρακαλώ Ναι ναι μην μου πεις ότι σταλός Σε Σε παρακαλώ Σε παρακαλώ Άντε ρεγάπη, σε παρακαλώ Σε παρακαλώ <Κιλιά>, εσύ, εσύ, εσύ, Έλα θα σου πω τι θα πάρετε Θα σου πω θα πάρετε τώρα Α χαρίμενε, ναι, έλα έλα γεια γεια <Τιλιά> Τα τραβάει η ώρα εξίσου εσένα Να σου πω τι θα πάρετε Αλλά δεν θα σου πω, θα σε αφήσω με την αγωνία Αλλά όμως δεν θα σε αφήσω με την αγωνία Θα σε ενημερώσω Ότι πρόσεξε ε, Από το 44 μέχρι σήμερα όλες όπως καταλαβαίνει Οι κυβερνήσει ήταν πατριωτικές Λοιπόν Κανένα κράτος του πλανήτη δεν ξέρει ότι η Γερμανία επί κατοχής είχε ρημάξει, είχε σκοτώσει, είχε ξεσκίσει την Ελλάδα Της είχε πάρει κατοχικά δάνεια κτλ. Και πρόσεξε τώρα Θα γίνει μια επιτροπή που θα ενημερώσει σε διεθνές επίπεδο Ότι η Γερμανία πριν 75 χρόνια μας έκανε αυτό και αυτό Τώρα θα γίνει η επιτροπή μεγάλη Δεν ξέρω αν με κατάλαβες Ναι θα κατάλαβες Α μπράβο Αφού με κατάλαβες Πάνε λέει 14 περιφερειακά αεροδρόμια τα πουλάει το ταϊπέδι. Πούλα τα πουλάτα. πούλα τα. Έλα. Αχά, ποιος Μου βλέζω, Α, δεν πειωσή. Δεν το σύλληψα, δεν το σύληψα. Έγινε. Να σε καλά. Λοιπόν, μεγάλε. Πάντα 14 αεροδρόμια, Κάτι που είχε στην πλάκα 1,4 όσο κάνει ένα σπίτι. Τέλο πάντων. <laughs> Μακαβού. Τώρα, μη μου τρελαίνεσαι. Είπαμε. Εδώ άλλο σου φέρει φορά παρτίδα. Πήγε στην Κρήτη, ρε. Πήγε στην Κρήτη, όπου στην Κρήτη. Μιλάμε τώρα για, για χαμό τώρα, έτσι. Δεν μιλάμε για. Έγινε το Έλα να δει ε, με χωριά εκεί. Οι φωτογραφίε είναι ανατριχιαστικέ ανατριχιαστικές από την εκτέλεση τη. Κάταγανε οι Γερμανοί την ώρα που εκτελούσαν στο Φόδελε. Νομίζω στο Φόδελε. Κάπου σε ένα χωριό εκεί πέρα. Λοιπόν, και πήγε με στην Κρήτη το Γερμανοναζιστάκι. Ο Γερμανοτσολιά Στεργίου, καθηγητή Ελληνικού Πανεπιστημίου, το χοντροπληρώνει τώρα αυτόν η Ελλάδα, έτσι. Πήγε το ναζίστα Χάινς Ρίχτερ Να τον κάνει επίτιμο διδάκτορα Και η κριτική που πήγαν Να τους βαρέσουν ήταν εκ του πονηρού Μεγάλη κριτική Καλά σας κάνουν και σας Καλά μας κάνουν και μας Καλά μας κάνουν και εδώ Καλά και παραπέρα Καλά στις νύφι στο βρακί Και του γαμπρού τη βέρα. Μουρ, α, τώρα. Λοιπόν αη, Κάτσε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι τώρα Και να γυρίσουμε Να, να κλείσουμε Αφηρωμένο σε όλους και όλες Οι ήρωες είναι πάντα ευγενικοί. Ανέκδοτο τραγούδι του Μάνο Χατζηδάκη και φυσικά είναι πάντα ευγενικοί. Οι, οι αγενείς δεν μπορεί να είναι ήρωες. Δεν μπορεί να γίνει ποτέ ήρωας. Ο Γιερμάνος Τσολιάς καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτι άλλο της πολιτικής και όχι μόνο. Κυρίες μου και κύριοι, τελειώσαμε για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο. Θα ακολουθήσουν τα γλέντια του Καναλάρ. Και εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την υπομονή σας. Για τις παρατηρήσεις σας. Και να ευχηθούμε να είσαστε πάντοτε πολύ καλά. Γεια και χαρά σας. And all around the world my family, America, Russia, hours to Australia here FM Stereo.